Κλίματα των κομμουνιστών είναι εδώ. Είμαστε εμείς. Εμείς και θα είμαστε συνέχεια εδώ. Κάθε μέρα καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε κι εσείς, καλώς ήρθαμε κι εμείς. Στην, Αυτό τρελή, παρέα, στην τρελή παρέα Ελληνοφρένειας, ναι, ναι, της Ελληνοφρένειας της νέας σεζόν. Ποια σεζόν. Τη νέα σεζόν. Α, τη καινούργια. Τη σεζόν ε, που θα φορεθεί φέτο. Mm. Να, εδώ και τα ήταν και ο κόσμο. Με τον ύμνο βεβαίω τη Σοβιετική Ένωση. Με τι ξεκινούσαμε. Ξεκινούσαμε, δεν κατάλαβα. Από το καλοκαίρι, ό,τι ώρα έκανε, ζάπνησε μέσα ενημέρωση, ό,τι ώρα διάβαζε. Ο Στάλιν, ο Στάλιν. Να, λοιπόν, πάρτον. Πόσο Στάλιν έχουμε να Όχι. ακούσουμε, και εγώ δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν. Αφού όλοι γυροφέραμε γύρω, γύρω από αυτό, εμεί εδώ έχουμε το know-how και το R, το με. original. Όλα τα άλλα που ακούτε να αντιγραφής. Τα νέα ξέρουνε, δεν κατάλαβα Όχι εδώ. Όχι, σιγά τα νέα βάλαν το, το Στάλιν εκεί. Εμεί εδώ κανονικά στα ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, Ε, σήμερα, επειδή είναι πρώτη εκπομπή και είμαστε μαζί, αλλά επειδή συνήθω ξεκινάμε αλλιώ κάπου. Μα δεν είναι πέμπτη. πέμπτη. Είναι πέμπτη. είναι πέμπτη. Επειδή... Για να έρθω. Είσαι ευκολόπιστο. Είσαι και εγώ. Είσαι εντάξει, είμαι η ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι τόσο ευκολόπιστο. Εντάξει, είπαμε. Όλα ωραία. Υπάρχουν και κάποια όρια κάπου. Α, δεν ξέρω αυτό. Ναι, ναι. Μετά... υπάρχουν όρια. Αυτά είναι τα όρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η σάτυρα, δεν ψηφίζουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το Πασόκ γιατί έχουμε θέματα τώρα. Το τότε. νέο Πασόκ, να το πούμε, το, να, να είμαστε δά, όλοι χαρούμενοι. Παλιό και αυτό. Παλιό, ο νέο Ανδρέας. Ανδρέας. Και αυτό παλιό. Ε, τι να πούμε, έχει κάτι καινούριο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει. Όχι, όχι, όχι. Φόρους. Φόρους. Φόρους. Φόρους. φόρους. Πληρώνουμε φόρους. Όσοι γυρίσατε θα βρήκατε μπιλιετάκια, αλλά μην ξεκινήσουμε έτσι, να ξεκινήσουμε ναι, ναι. όπως ξεκινάμε παραδοσιακά κάθε χρόνια. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφιλέκτων βασιλέων Ιμών Κωνσταντίνου και Άνης Μαρίες Το ευσεβεστά του διαδόχου αυτών Παύλου Της ευσεβεστά της βασιλής της Μητρός Φρυδερίκης Πάσης της <Τι> βασιλικής οικογένειας του ευσεβούς ημών έθνους Και του φιλοχρήστου στρατού του κυρίου Δηαϊτώμα. Βενσερέμο, άστα Λα Βικτόρια Σέμπρε. Έτσι λοιπόν, hasta. ξεκινάμε πάντα με αγιασμό. Όπω και τα σχολεία. Άστα Λα Βικτόρια Σέμπρε, άστα. Άστα να πάνε. Και όχι μόνο για του βασιλεί. Εμεί έτσι ξεκινάμε. Είναι ο κλασικό αγιασμός. Κάθε χρονιά βλέπω εδώ ένα κρατήσει φίλο μα, στέλνει ένα πηματάκι θα το διαβάσω. Πέστε, πέστε. Αναγκαστικά, γιατί. Θα δει. Ρία λένε το ράδιο το πιο καλό τη πόλη. Αφού πάλι ξεκίνησαν ο Θήμιος και ο Ο Τόλης, μα δεν έβγαινε. Αποστολή. Έτσι το μέτρο αποστολή. Ο και ο Τόλη. Γεια. Καλή σεζόν και τα λοιπά. Ο Μπάμπη. Από τα ανώτια προάστια. Με έμπνευση. Με έμπνευση. η νέα σεζόν. Πάλι καλά. Ευτυχώς. Με προειδοποίηση από χθε μου ή θα στείλω πήματα. Ποθέ μου. Κι είναι η αλήθεια. Θα ναι. περιμένουμε. Τα, ο, εντάξει. Ναι. Θα το ζήσουμε. Τέλο πάντων. Ελπίζουμε να σε έχουμε βρει καλά. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα έτσι και το νέο πρόγραμμα του ΡΙΑΛ. Αν, αν δεν σα έχουμε βρει και καλά, κάποιοι μπορεί να έχουν και πεθάνει. Τι να κάνουμε εντάξει, τώρα. Κρίση <laughs> έχουμε. κατάλαβα. Μνημόνια έχουμε. Κάποιοι δεν του βρήκαμε καλά. Το θέμα δεν έχει πεθάνει. Το θέμα να ζει και να βιώνει όλο με ωραία λύση. Αυτό είναι χειρότερο, νομίζω. Ε, το, η ψαλμωδία, ο αγιασμό έγινε όπω έπρεπε. Ναι. Ε, τον ακούσαμε εδώ, τη βασιλική οικογένεια, αλλά επειδή έχουμε κυβέρνηση αριστερά. Θα κάνουμε και εξεμάτιασμα. Όχι, δεν είναι εξεμάτιασμα. Να, να πιάσουν τρεις όχι, όχι. φορές. Είναι κυβέρνηση τη αριστερά, η οποία πιστεύουν, ενώ είναι κομμουνιστέ οι μισοί, πιστεύουν και στο Θεό, είναι όλο αυτό το ωραίο μείγμα. Ε, Ένα μικρό δείγμα τη πολύ επιτυχημένη κυβέρνηση αριστερά είναι ο Πάνο ο Καμένο και ο Παναγιώτη ο Κουρούμπλη. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα Ιητήν ουρανού και γης Ορατώνται πάντων και αοράτων Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν Τον Υιών του Θεού το Μονογενή Τον εκ του Παντρός γεννηθέντα Προπάντων των αιώνων Φώσε φωτός Θεών αληθινών Εκ Θεού αληθινού Και θέλατε οπι θέλα το πατρίδι τα πάντα Άσταλα Σάσταυκτόρια Σέμπρε. Προσβένα ανάσταση εντρώ και ζωή του Σέμπρε. Mm. Yeah, Αυτό είναι νομίζω καλύτερο. Yeah. Βάλαμε το πάνω Καμένο να λέει το πιστεύω, το συνέχισε ο πανέτο και ο λέξη με τα επαναστατικά τα δικά του. Όλα αυτά συνυπάρχουν, όμως. Συνυπάρχουν. Yeah. Yeah. Yeah. Ε, Ο, ο και ο Πάνος Καμένος, βέβαια που κάτω αριστερή, όπως, yeah. ε, ξέρουμε, yeah. oh. στα χρόνια. Μ' αρέσει, μέσα στο καλοκαίρι έφερε κανένα δύο νομοθετήματα. Δεν θυμάμαι πια ο Τσίπρας, θα διαφωνούσε ο καμένο. Περάσαν όμω, κανονικά. Εντάξει. Ψήφισαν όλοι οι άλλοι. Κατά τα άλλα, συγκυβερνούν ε, μαζί. Τι θα κάνουμε τώρα, ρίξουμε και την κυβέρνηση, του, τώρα, για να δείξουμε. Θέλω να ξέρω τι ακριβώ Κάποτε του ένωνε ο αγώνα κατά του μνημονίου. Ήρθε το μνημόνιο, το φέραν, το ψηφίσαν. Τώρα Τι άλλο τους ενώνει. Ε, του ενώνει. Το υπέρ του μνημονιού. Σημασία έχει να υπάρχει. Να, υπέρ του, του μνημονίου να... είναι και ο Κυριάκο όμω. Δεν έχει να κάνει. Ε, Τώρα μην μη, μη, μη τρίβει το, το αλάτι στο, στην πληγή τώρα. Είναι το κρίμα τώρα. Πλήγη. Ε, Με τον Κυριάκο τώρα που έχει μείνει και ο Καημένο χωρί πολιτική χωρί τίποτα. Την πύριο <laughs> Τσίπρα <laughs> Σόλτ. <σε> <laughs> δηλαδή. Εντάξει, είναι κρίμα τώρα. Αυτή εκεί στο επικοινωνιακό επιτελείο του, του Κούλι, του υποψήφιου πρωθυπουργού. Έχουμε πάκι πρόεδρο Δημοκρατία, υποψήφιο πρωθυπουργό Κούλι και ο Αλέξη που κυβερνάει. Καταλαβαίνει για τη χώρα πάρα Ο πολλά. Αλέξο Πιβίτα που δεν χειπερνάει. Είπε, τι, πώ να την πει, η Απιβίτα τη Αλφαβίτα. Τη Απιβίτα, δεν λέμε. Δεν πιο... τα λέμε τώρα τα σωστά. Στην, δηλαδή βρήκα, τον αριστερό να το χτυπήσει το λικάτο. Όχι. Oh, τη Αλφαβίτα λέμε. Τη Αλφαβίτα. Καταρχήν, ποιον βρήκαμε. Μήπω τη Αλφαβίτου. Ποιον... Τη Απιβίτου. Ποιον... ποιον βρήκαμε. Τον αριστερό. Ναι, εντάξει, καλά. Έγραψε ένα άρθρο χθε ο Αλέξο. Καλά έκανε. Με τίτλο Είναι ψεύτη ο άνδρα Παπανδρέου. Έγραψε ή Όχι. Δεν ξέρω. Ανέξα, γράψα. Το ερώτημα ήταν ωραίο. Ναι, είναι, ψε... ναι, είναι η απάντηση. Όχι <laughs> και ο Πατεώνας. ήταν ο Ανδρέα Παπανδρέου. Και ψεύτη και απαταιώνα. Παρακάτω. παρακάτω. Γι' αυτό τον επέλεγε <laughs> ο ελληνικό λαό. <laughs> δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Είναι ωραίο να γράψει τώρα κάποιο άρθρο. Είναι ψεύτη ο Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Είναι πολιτικό εγκληματία ο Αλέξη Τσίπρα. Α πούμε. Ναι. Ερωτήματα θέτουμε. Πε, όχι, αγαπητέ. Όχι, όχι. Σε ό,τι ερώτημα θε για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Είναι η απάντηση. Εγώ θα έγραφα ένα τέτοιο άρθρο. Ναι σε όλα τα ερωτήματα που αφορούν τον Αλέξη ναι, Τσίπρα. Ναι σε όλα και εκεί. Τα ερωτήματα τα θέτει ο κομμάτι. Μα κόσμος. θα ρωτήσει κι ένα, είναι αριστερό ο Αλέξη Τσίπρα. Θα πούμε ναι σε όλα ναι, και εκεί. Ναι. ναι, Θα πούμε και εκεί. Ωραία όλη αυτή η προσπάθεια να, να αποδείξει ο Αλέξη Τσίπρας, ένα νέο παιδί στην πολιτική, ένα νέο άνθρωπο, ότι είναι αντίγραφο. Ότι είναι κόπη κάποιου. Ότι έχει μπει στο φωτοτυπικό και θυμάσαι και σε αυτή τη δουλειά κυρίω όποιο ξεκινούσε αντιγράφοντα τι καριέρα είχε. Πόσο αποτυχημένο ήταν και σε όλε τι δουλειέ. Αυτέ ειδικά που έχουν να κάνουν με το δημόσιο κοινό και όλα τα υπόλοιπα, που σε βλέπουν σε τεστάρνου ανα πάσα στιγμή, αν βγει ω αντίγραφο κάποιου, είναι προδιαγεγραμμένη πορεία Εδώ αγωνίζεται να αποδείξει, κρυφίως και κάτω από το τραπέζι, ότι έχει πολλά κοινά, ότι συνεχίζει από εκεί που τα άφησε ο Ανδρέας και όλα τα υπόλοιπα. Και μόνο αυτό δείχνει την ποιότητα και το πολιτικό βάθο και σκέψη. Παραμένει λοιπόν να καταλήξουμε χρήσιμη αντιγραφή μόνο στα σχολεία. Μέχρι εκεί. Ναι. Τι, όχι. Εσύ εξετάζει. Δεν είναι, είναι, είναι, είναι κρίσιμο. Είναι μόνο εκεί. Έχουν <laughs> το υπόλοιπο. Όλα όλα τα άλλα δεν θα, θα σε πάει μέχρι τώρα, μέχρι. ναι. Αλλά το λέμε εμείς ότι αντιγράφει τον Ανδρέα γιατί ο ίδιος έχει άλλη άποψη. Ότι είναι ο Ανδρέα. Έχει Αδρέας. ερωτηθεί. Όχι. <laughs> <laughs> <laughs> ακόμη <laughs> δεν το <laughs> θα έχει ερωτηθεί. Θα να πει. <laughs> δεν αντιγράφω είμαι. Είμαι σίγουρος θα πάει σε αεροπλάνο και θα κάνει νόημα σε κάποια να κατέβει από πίσω. Είμαι σίγουρο θα το κάνει και αυτό. Αμφιβάλλει ότι. Μην κάνει και στην ίδια. Αμφιβάλλει ότι πιστεύει στη μετασάρκωση. Με πει θα Στη μετασάρκωση, αμφιβάλλει ότι πιστεύει ο Τσίπρας Ότι έχει τα... πει ο έχει μέσα του. Με την γονιόρδη Υπουργό ρε, που κάνει καθαρισμό. Ε, ε, άρα. Προφανώ έχει μπει ο Αντρέα μέσα του. Τι είναι στο πρώτο νεκροταφείο, θα πάει και τον Κλέ, Λιάννη, με το λαλιότη. Που δεν πάει ούτε ένα στο άλλο. Τι λέμε <laughs> <το πρώτο. laughs> Λέμε, θα μπορούσε να πάνε, να τον κλέγανε. Η Γιάννη τον έχει κρατήσει στο τάφο του Ανδρέα, τον έχει πουλήσει. Ο του Ανδρέα ανοίξει όλου Α, δά, ξέρω καλά. Α, α, δεν να ξέρω να τώρα με τα 99 χρόνια που κάνανε, μήπως τον, τον δώσα και το αυτόν δώσανε, τον πήραν τίποτα δεν, δεν το η του. Είναι γη, δημόσια Μπορεί να γίνει ένα από πάνω, Και α πούμε. Είναι στην των Ε, δεν είναι μακριά η μέρα που θα πάει ο Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει το πρώτο εγκροταφείο Στεφάνια. Εδώ πηγαίνει στην Κυσαργιάννη, γιατί δεν πάει στον Αδρέα Παπανδρέο. Και, και θα κάνει νόημα σε αεροσυνοδό, είμαι σίγουρο. Στο πρώτο εγκροταφείο? Όχι. Τι έλα φούτα μέσα? <laughs> τι <θα τις> <laughs> Μπορεί ναι, να βλέπει μια γκιου περνάει, έλα και εσύ. Να <laughs> Ξέρω σκέφτονται αυτοί. Καρανίκας και, και η είναι Μα, ταξίδευσες πρόσφατα. Οι άλλε είναι φθηνέ, δεν έχουν. Στι <laughs> δύο επιβάτες βάζουν <laughs> <οι> το <Φθαμπατζίδες, laughs> κάνουν τα μαλλιά πίσω με, με, με, με πομάδα οι βάζουν πομάδα στο μαλλί και του οι λέει: Οι το αεροπλάνο κάνουν και την αεροσυνοδό, δίνονται. Μι δεν Στα Μη σου πω: Ο δίνεται αεροσυνοδό, βάζει τον αυτόματο, βγαίνει, έχουν δύο πορτοκαλάδες Δεν τώρα. Τα ξέρουμε τώρα. τα Αν δεν ήταν ο Πού είχαμε μείνει Πού ξεκινήσαμε ναι, ναι, Με τον Αλέξη Τσίπρα Ότι δεν είναι Πασόκ, δεν α. είναι Ανδρέας Παπανδρέου ε. Είχε ερωτηθεί και μάλιστα α. το είχε θυμηθεί ακροατή και το είχε ζητήσει Λοιπόν θέλω αφιέρωση για την παρασκευή Θα μου βάλεις αυτιά να ρωτάει τον Τσίπρα Εσείς κύριε πρόεδρε είστε κομμουνιστής Καπάκι κάτι λέει ο Τσίπρας Φυσικά δεν απάντησε ποτέ στην ερώτηση mm. Και μετά βάλε το ζίκο. Εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάζετε τον Σωτήρος Αλήθεια είστε κομμουνιστής κύριε πρόεδρε Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα Πολύ συγκεκριμένο. Δεν θέλω να γίνω πιο πιο Είσαι κύριε μου, Σωτήρες, ο μου, γιορτάζετε τις ο Κύριος, ε; Τους ο Θεότιος. Ο γιατί ο είναι θηλυκού γένος. Γιατί γιορτάζετε με τα σιδερικά. Τον σιδερέα, τα σέας τα σπανάκια, όλα αυτά Μια, τα σιδερικά. Αλήθεια, αλλά... είστε κομμουνιστές, κύριε πρόεδε. Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ <laughs> Είχε ο Λίγο κενό στον αέρα για να δεν καταλάβουμε πήρα. την απώλεια. Τη μηχανήματα. Οι χρειάζονται για να νιώσει, να εκτιμήσεις ε, την ε, απώλεια και αυτό που άγιος πριν. Εμείς την τέχνη, να τα Να βιώνουμε την απώλεια. Εμεί αυτά σημένους στην τέχνη σας. τα λέμε, σημαίνουν σε πάση. το τα λέτε κι εσείς, εσείς εδώ. εδώ. Δεν θυμάμαι πώ τα λέμε εμεί εκεί. Ποιοι είστε εσείς. Ε, θα καταλάβει την πορεία. Δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνει όλα από την αρχή. Ναι, είναι ναι, ναι. τα κρυφά νοήματα. Ναι, ναι, αλλά σιγά σιγά να τα ξεσκεπάσουμε. Ήθαμε ναι, εδώ ναι, να λοιπόν, ο Αλέξη που δεν είναι, λοιπόν. Ε, τι είπε, είναι. Δεν είπε. <laughs> δεν είπε, δεν είπε δεν είναι. <laughs> ε, ωραία, να τελειώνουμε. Υποψήφιο θα είναι στην κέντρο αριστερά. Ε, Βλέπω εκεί που τσιμάει, θα είναι. Κοίτα, εγώ είμαι με τον Σταύρο που έκανε το βιντεάκι που απλώνει η άλλη κυρία από πίσω. Το κρυφό και όλα αυτά. Αυτά είναι τα ωραία. Θα μπορούσε να είναι και ο Αλέξη Τσίπρα. Δεν κατάλαβα γιατί. Πληρώθηκαν όλοι αυτοί. Για να παίξουν στο σποτ, ο ε, σκύλος ναι, και ξέρω. κυρία. Δεν το ξέρω. Α. Φαντάζομαι ναι. Γιατί ξέρω. Τα ρούχα, είναι αφού θέματα. είναι σταύπου. Τα ρούχα θα μπορούσε να έχουν μια μάρκα πάνω, να έχει τοποθέτη πλέον τα έξοδα. Θα έξοδο. Ελληνικό λάο. Έκανε φόβη τέτοιο βίντεο. Τι Όχι. να κάνει φόβη τώρα. Έκανο αγκούσει τέτοιο βίντεο. Α, ε, ο... Έχουμε αγωνίε πώ θα γίνει και Έκανε... στην κέντρο αριστερά. Να παραμείνουμε λιγότερο. Ο καμίνε να στεί. κάνει. Ο καμίζον <laughs> να κάνει. δίπλα <laughs> να Νλακεί που λόβρε στι κολόνε και να μπει ψηφίστε μια Αριστερά. Θα μπορούσε να ωρό βίντεο να κάνει ο καμίνη τη παρασκευή ενέα του βράδυ όταν κλείνει τα μαγαζιά, ο βασικό πεζόδρομο τη 9 να... το βράδυ με τουρίστες και με τέτοια. Να περπατήσει εκεί ο καμίνη στους λόφους και να κάνει το προεκλογικό του ποτάκι. Είναι πολύ καθαρή η Αθήνα με καμίνη. Ναι, αλλά Πάρα οι απεργίε που κλειστά τα μαγαζιά διώχνουν τους τουρίστες. Ναι, Ο, ο λόφο, <laughs> όχι αυτό. τι είναι, διάδραση, χαπενή, Ά, Μπορεί να βγει από μέσα κάποιον. Τουρισμό. Βλέπει, ό, ποντίκι. ποντίκι. <laughs> Ε, ναι. Βρέ, ναι. Και μια το Αλλά δεν έχει μυαλό ο Έλληνα Μάρκετινγκ. Πε, η νομική μα, εμεί τον έχουμε. ας να το, πούμε, Να Η Και μια γάτα είναι ο Τόμ και Τζέρι. Κάτι. Βρε. Δεν έχουμε. Δε, δε, δε, έχουμε. Δε, δεν έχουμε. σημαντικό. Παιδί, παιδί μου, ένα Golden Eye πήγαμε να κάνουμε στο κέντρο εκεί. Το γύρω-γύρω αυτό που κάνει το Και δεν το καταφέραμε. Το στήσαν και το ξεστήσαν. τον Τόμ και Τζέρι στα χαρτόκουτα. να ναι Να γυρίζει όμως παιδιά <laughs> Λέει, Δεν ξέρω θα μυρίζει Α να γυρίζει πάντως να γυρίζει Θα ήταν ωραίο να βάλουν οριζόντια τη ρόδα Και να πετάει τον κόσμο στα ξενοδοχεία ναι, ποια... είναι... <laughs> Στα μπαλκόνια Ποιος θα μπει στη Μεγάλη Βρετανία; Ένα δωμάτιο βράδυ επίσω ο Καμίνης Που το έχει, ξέρουμε, για... πάγια για τι κεντροαριστερέ, γιατί έχει και κοινωνικό προφίλ μεγάλο. <Κι> γιατί και η κεντροαριστερά όπως έχει σαφεί θέσει, όπω και ο Καμίνης έχει πολύ εχμηρό <Κι> λόγο. <Κι> πολύ, πολύ. Καθαρό εχμηρό λόγο. Το βλέπεις και λες κατάλαβα τι μου είπε. ρε, παιδί μου, ένα άνθρωπο. Διαφοροποιείται ναι. από όλου του άλλου. Τι πει τον το, το, το τύπο, τον τύπο, τον ήλον. Η ζωτικότητα που. Πάσχει με τα θέματα, το πάθος, η φλόγα που έχει μέσα. Το έχει και στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα μπορούσε εκεί στο χαρτόκουλο το πε, εσά θα τα. Σε αντίθεση με τη φόφη τώρα, έτσι. Ναι, ναι. <laughs> που... <laughs> έχει... Αν <Όμα laughs> τη βλέπει, ρόζα Λούξεμπουργκ. Ο Ραγκούση επίση. Άλλο άσε. ξενέρο Ά. το βρήκανε. Γιατί? Είναι κάτι άλλο, δεν του θυμάμαι. Ολοφέρθω γιατί δεν βάζει. Πού δεν είναι και ξενέρο. Δεν <laughs> είναι <laughs> και ωραία. Ασχολείται κυρίω με την επάντηση. Μου πάει άλλο κόμμα. Ταιριάζει ο Λεωβέρδος, είναι Δημοκρατία, σοσιαλιστή. Σοσιαλιστής. Κοίτα να όλοι αυτοί θα ήταν ωραίο να ψηφίσουν όλοι μαζί. Ο να πάνε, πάνε ή του Κούλη ή του Αλέξη, έτσι κι άλλως όλοι η Ευρώπη και μνημόνια εφαρμόζουν. Ναι. Ποια ο Βενιζέλλος είναι πολλούν. στο Πασόκ ακόμα που είναι, δεν ξέρω. Το Πασόκ ναι. Α. Από τη Δημοκρατική Παράταξη, σήμερος, ε, μπορούσε, μπορούσε, Θέλω να καταλήξω ο Καμήνη τα κουτιά εκεί να, να, να, να βάλει μια ταμπέλα έξω. εκεί, άστεγου, ας πούμε. α πούμε. Να δει και ο τουρίστα και άλλα σπίτια, να ας σε και, α, και, και γένεια, Να μπει ας και, και ένφυα κύριε στο και, κουτί. Α, δεν α, κατάλαβα στο χαρτόκου, το πληρώνουμε εμεί με τα τούβλα. Γιατί έχει κοινωνική πολιτική ο δεν ο να αυτά θα πρέπει να πληρώνει. Γιατί δεν μπορεί να μένει στην Ερμουτσάμπα. εμείς μένουμε στην Λύπο και πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά κι άλλο μέσα στην ερμού και, και δεν τώρα, πληρώνει. Και δίπλα, πληρώνει. Δίπλα, δεν yeah. ιδέες εδώ, γιατί έχουμε και προτάσει. Mm. Αλλά να μείνουμε λίγο για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρο με τα κομμουνιστικά γιατί κάποιοι, εμεί εδώ είμαστε εγκλήματα κομμουνιστών και η εκπομπή είναι ένα έγκλημα από μόνο του κομμουνιστή όλο αυτό εξαφορεί τη Βασίλισσα. Το παπούσο σε ένα τι μπορεί να έκανε. Πιον όλου. Τι λέμε παππού, α ξεκινήσουμε από εκεί. Γενικά δεν ήταν παππού. Ο παππού της. Ποιο. Τη Εύα. <laughs> Πώ το είπε έτσι. Ε, πολλε... Ακούστηκε κάπω. Ο παππού της είναι το θέμα. Τον υπερό. <laughs> Οι παππούδε της δεν πάθαν τίποτα από του κομμουνιστέ. Να το πούμε αυτό. Όχι. Όχι. Άρα η Εύα δεν είναι προϊόν κανένα. Δηλαδή θα μα πει εσύ, εσύ ποιο είναι παππού δεν, δεν ξέρει αυτή. Μα και οι ίδιε στο τέλο είπαν ότι ήταν παππού τη. Τώρα παππού, παππού. Α κλείσουμε λίγο θέμα του Με, με αυτού που πραγματικά πιστεύουν ότι ο Τσίπρα είναι κομμουνιστής Και αυτό είναι πιο αστείο από αυτό καθε το γεγονό ότι αν ο Τσίπρα είναι κομμουνιστή. πολλά. είναι πολύ ωραίο ότι αυτέ δύσκολε εποχέ που ζούμε μπορούμε να έχουμε η και ανήθηκε. Καλά, φύτο καβουλιστό. Καλά, φύτο καβουλιστό. Δέο καθένα στις αυτό Κάτουμε λοιπόν τις καθιώσεις. Καθιώσεις. πρέπει να στοχοποιηθούν και να πλέσουν παραπάνω Αυτό συν. Τι δηλαδή; Κάποιοι, Ποι? κάποιοι, Ποι? κάποιοι. Κάποιοι δεν θέλω όμω. Δεν ονόματα. Δεν θέλω από δε, Ατομικά θα πληρώσουν. Ατομικά, βέβαια. Ε, τα καλά σου. Κόμουν Κομμουνιστής ζέβαια. Όχι, ε, δεν φίλ... μπορούν να Να αλλάξουμε θέμα. Τον ΑΕΣ Τρατή, τόπο εξορίας για χιλιάδες αριστερούς, επισκέφθηκε το πρωί ο Κώστας Καραμανλής. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δημιουργία Μουσείου Δημοκρατίας στον νησί και ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης ΑΕΣ Τρατή. Ay, I στα I μούτρα you. σου. Αϊχάσου, ναι, Αϊσυχτήρ. Πάει, ήταν e. εδώ όταν η Εύα, η Εύα Καηλή Ξεκινάμε ενότητα συντρόφη σα, Εύα Σκάιλή, <laughs> Όταν ήταν συνάδελφος Γιατί όλοι οι άξιοι έχουν περάσει τη δημοσιογραφία. Και όλοι αξιοκρατικά έχουν πάρει βελτιωρήσει. Δηλαδή η Εύα, να κάνει τη και προχωρά κάποια στιγμή. Εκεί ξεκίνησε γιατί ήταν πολύ Είχα ήταν το σκληρό για να στην Πιναλίς. Αφού να φανταστεί μετά το δελτίο, έγινε βουλευτή. Φαντάσου. Τόσο yeah. επιτυχημένη πορεία και τόσο άξια. Και φάνηκε ότι είναι άξια, γιατί έχει, έχει μια λόγια, Βαδέν, καμιά ηλίθεια. Φάνηκε καταρχήν. Φάνηκε από τον Άϊστρα Τι. <laughs> Πρώτον. Δεύτερον, τότε... φάνηκε ότι ξέρει τα θέματα τα κομμουνιστικά. Κοντονή. Όχι, <laughs> κοντονή. <laughs> Ξεκινάει με Εμένα έπαρση. Εμένα τον παππού μου τον στείλατε στον Άϊστρα Όχι, δεν είπε αυτό. Τον σκότωσαν το το με την ευκαιρία. Πριν. <laughs> Η. Θα το έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι την επιστολή τη Εύα Σκαηλή και όλο αυτό που αποκαλύφθηκε για την πολιτική διάνοια ανθρώπων που έχετε ψηφίσει, που κυβερνούν και αποφασίζουν για όλους μας. Εκείνη τη Ρουφιάνα την έδρα που τις έφαγε ο Παπαανδρέου ακόμα μου είχε κάτσει που είχε, είχε βγει φέτη, ναι, ναι. Ναι, είχε πάρει, είχε πάρει. Από τη μία διάνοια στην άλλη <laughs> Είχε δεν κρατήσει είχε. ο Γιώργος την έδρα της Θεσσαλονίκης και δεν είχε βγει η Εύα σε Γράφει λοιπόν η Εύα ναι. Καϊλή με πολύ στυλ και ύφος κοντονί <laughs> αυτό μάρασε η αρχή ο, ο παππού μου σκοτώθηκε από του κομμουνιστές κτλ. Έμεινε κανένα δύο μέρες αυτό στην επιφάνεια. σοκαρισμένη η κοινότητα. Λέγαμε, τι έγινε, παιριά? Όχι, Λέγαμε ότι το έχει γράψει κανένας χρυσαυγίτης αυτό. Ούτε καν ο Άδωνης, δηλαδή φρασιολογία. Ακόμη και αν έχει συμβεί στον παππού σου να έχει εμφύλιος, ήταν... Πολλά, πολλά παραδείγματα θα βρεθούν και από αυτή τη μεριά και την από εδώ μεριά. Δεν είναι τη παρούση τώρα αυτό κτλ. Και, και τέλο πάντων και οι κομμουνιστές Κάτι δοσύλλογου. Του πρόγανε κάτι δοσύλλογου. Τώρα δεν ξέρω τι να πει. Και δεν του φάγανε όλου. Και δεν του φάγανε Αυτό είναι το λάθο. Αυτό είναι έγκλημα κομμουνιστών. Που δεν του φαγαν όλου του προδότη και δοσύλλογου. Όλου αυτού που συνεργάζονταν με αυτού που βίαζαν και έκικαν χωριά κάτω από τη σημαία των Ναζί το οποίο σύμβολο είναι στα μπράτσα σημερινών. Φεύγουμε από αυτό, είπαμε να μην πάμε πρώτη μέρα σε αυτά. Όχι, όχι, ναι. Αφού Τα γράφει αυτά η Καϊλία, αφού μας έκανε εντύπωση πως μια σοσιαλίστρια μιλάει έτσι στο κόμμα του Παπανδρέου, του ενός Παπανδρέου του άλλου, βγαίνει ο Μπογιόπουλος δύο μέρες μετά και γράφει ένα κείμενο για τον παππού και αποδεικνύει ότι δεν ήταν κανένας παππούς γιατί ο ένας έκανε τον πατέρα της στο 55 ναι. Άρα, άρα ζούσε το 55 ναι. και ο άλλος τι ήταν ζει ακόμα φέρναγε τα καλοκαίρια, τον καλοκαίρια, τον καλοκαίρια, τον καλοκαίρια τον κάπου τον λοιπόν, τόσο έψαξε ο συνάδελφο, ο άξιος που διερευνά θέματα με τη μαρξιστική Ματή... ανάλυση με τη κατίνα σε παιδί μου τη γυναίκα να κάνει τη φιγούρα της ήταν πάρα πολύ ωραίο θέλει να ξεχρώσει ένα γραμμάτιο κάπου να πάει στην δημοκρατία μα ήταν τόσο ωραίο αυτό το κείμενο όλοι πάτησαν εκεί δεν έχω δει αναπαραγωγή κειμένου. Και βγαίνει μετά η Εύα και λέει: Εντάξει, δεν ήταν λέει, ο παππού, ήταν ο πρώτο άντρα τη γιαγιά. Ο οποίο σκοτώθηκε το 40, τον φάγαν το 43 μέσα στην κατοχή. Ενδυνάμει παππού όμω, να το πω έτσι. Και αυτέ βλέπω ότι κάτι προσωπικά παίζουν, δεν παίζουν πολιτικά. Δεν τον φάγανε. Κάτι κομμενικά λέει, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω αυτά. Μπάσης, δεν Μαχαίρι ήταν, κόμενου τον έφαγε. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Δεν ήμουν στα τάδε χωριά τη Μακεδονία. Θέλανε τη γιαγιά τη και οι Και έμεινε περίλαμπρη η λιθιότητα τη Εύα Καϊλή να πλανάται πάνω από την και το Πασόκ που τη στήριξε μαζί. Χρειαζόμαστε. Βουλευτέ, ανόητη είναι, είναι είναι ανόητη κοινωνική οικονομία ή όχι. Ευρώ. Νομίζω. Είναι ευρωβουλευτή. <laughs> ε, να ορίστε, βεβαίω. Γιατί έχουμε καλύβη βίντεο και τη δείχνουμε. Πάνε έξω τα καλά και μυαλά. Να καλά. Τώρα Αλλά πίσω. όχι. Αυτά τα Η... μυαλά να είναι σε θέση να διαφημίζουν προτείνω, τη χώρα στο εξωτερικό. Πώ θα έρθει ο Κινέζο. Προτείνω. Στηρίζουμε υποψηφιότητα Εύα για τη δημοκρατική συμπαράταξη. Ναι, αυτό κέντρο αριστερά. Και καμίνη και αιδίε. Όχι. Καλά, καλή είναι και αυτή. Και ο καλή καλή και φόβο. Και φόβο. Καλά. Δεν θα είναι ωραία, Εύα. Παρ' είναι η ίδια κατηγορία. Κα, κανονικά. <laughs> Ταιριαστή η ίδια. Ακριβώ την ίδια. Ο Ραγκούση Ρα... ξεχωρίζει. Τι ξεχωρίζει ο Ραγκούση. Επειδή ήταν δήμαρχο στην Πάρο. Όχι, επειδή ήταν υπουργό του Γιώργου. Θα είχε βάλει του αξιτζίδε. <laughs> <Εντάξει. laughs> και δεξί χέρι του Γιώργου μαζί με τον Γιώργο παπα Τι έκανε στην Πάρο ο Να δούμε το έργο. Έκανε έργο. Ωραία, τι έκανε στη χώρα. Στη χώρα συνέβαλε στην καταστροφή όπω ο Γιώργο Παπανδρεύλου και οι υπόλοιποι. Τι άλλο να κάνει. Ο κάθε ένα που έρχεται oh, καταστρέφει oh, όσο μπορεί όχι, τη χώρα. Όχι, όχι. Είχαμε και τη χαρά <σχερή> να απολαύσουμε να και την ξαδέρφη να ακούσει στη Βουλή. <σχερή> Α, την Νταλάρα. <σχερή> Α, ναι, ναι, μπράβο. Α, Αν ακούσει η Νταλάρα. Τα μεταναστευτικά. Που μιλούσε με τα Παλαιστινιακά μαντίδια στη Βουλή. Αυτό. Πώ, Α... τα έχω ξεχάσει αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάζω, Ο, ο οποίο Νταλάρα, λέω, στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ φέτο. Έχει πάσο σπίτι. Αφιέρωμα για το Λοίζο τη μέρα που θα μιλήσω κουτσούμπα, Σάββατο 23. Μετά από χρόνια Νταλάρα ξανά στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Να. Γιατί ξεφύγαμε Που δεν ξεφύγαμε στο ίδιο θέμα καλά, θα, θα μας απαντήσει όπως ε, ξέρει η Εύα να απαντάει ε, Εγώ επέλεξα ένα τραγούδι Ένα, ένα πήμα ε, Θεσσαλονίκη θυμίζει πολύ Τον Ποσειδώνο όμως μέσα μου τον φέρνω Που με κρατάει πάντα μακριά Μα κι αν ακόμα Δυνηθώ να προσεγγίσω Τα χαϊθάκη θα μου βρει τη λύση Σας ευχαριστώ πολύ <Το> Μπράβο, μπράβο. Η Εύα μας, Η Εύα μας. Εύα κάθισε μείνουμε... θα περάσουν τα κορίτσια τη Τετάρτη <laughs> Δημοτικού τώρα. Η Εύα η Καηλή στο ποίημά μα. Εύα, χάρηκα. Λοιπόν, μην ειρωνεύεσαι, να μείνουμε Δεν στα ειρωνεύω, μου Κανεί δεν έδωσε. <laughs> Είπε ποίημα. Πόσοι λένε. Όχι, και η Καϊλή στο Πασόκ. μπορεί να λένε, οι άλλοι Όχι την Αζιάρα Ευακαϊνά. Κλείτο. Πάμε, τελείω. <laughs> <δελτίο. laughs> <Πάμε>, τι <δελτίο, laughs> να φύγουμε. <laughs> Πάμε, να φύγουμε. Έλα. Την ψήφισε ο κόσμο. Ρίχτο! <laughs> Όλο. Την ψήφισε ο κόσμο στην Ευακαϊνά. Ή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην έχουν μόνο <laughs> αυτή τη <laughs> μνημόνια και έχουμε κι εμεί. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν. <laughs> λοιπόν, εγώ το έχω θέσει. <laughs> Όσοι ψηφίζουν τα κυβερνώντα κόμματα να πληρώνουν του φόρου και να υφίστανται τι επιλογέ. Και των αλωνών. Εμεί γιατί μα έχετε καταλάβει. Έχετε βιωθεί στη θέση μα ποτέ. Και ξέρετε, δεν έχω και αντίρρηση. Ούτε του πατεώνε. Και να λουζόμαστε τη, τη, τη, τη λογική τα, και τα μέτρα των απαταιώνων. Και να γίνει δημοκρατία η ψήφος είναι αυτό. Φανερή, που είναι αυτό το ηλίθιο επιχείρημα. Η ψήφο είναι μυστική. Να όρσε. Σερβά... Επειδή είναι μυστική, τα πληρώνουμε όλα αυτά. Θα σε βάφουνε με ένα πινέλο. Τι ψήφες πασόκ. Πάρει ένα πράσινο μπλε. στη μούρη. Με εδώ πράσινο. Πάω και εγώ. Συγγνώμη, κλωσσοπά στην αλήθεια. Είπα μπλε. Καλά, <laughs> αυτό έτσι και αλλιώ. Το μπλε τι είναι. Πράσινο και κίτρινο. Μα δείτε, μπλε. Ή το ανάποδο. Αν βάλει κίτρινο στον μπλε, βγάζει ένα τέτοιο. Φέρει μια παλέτα. Ε, δεν έχω, τώρα έχω κάτι βελατούρε εδώ. Ξανά <laughs> <laughs> <Πάτα laughs> να <σε δείξω. laughs> ανοίξω τι βελατούρε. Στον Γιώργο Τσιβελεκίδη, πάνω θα κάνουμε. <laughs> τα... Γιατί ανοίξαμε που ανοίξαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι για επιστροφή. Βάφουμε του τείχου. Η Εύα, μετά το, το πείμα και όταν είχε κάνει τη λαμπρή καριέρα με τον Αϊστρατή στη και τη τηλεόραση, τραγώδη. έγινε πολιτικό. <laughs> Ξέρει ότι εκεί δούλευε πιο πολύ. <laughs> Εσεί αφήσατε ένα δελτίο ειδήσεων, κάθε Σαββατοκύριακο το κάνατε, δεν είναι. Και πήγατε στη Βουλή και είπατε ότι μάλιστα τώρα είναι πιο δύσκολα από καιρό που κάνατε ναι, το ΔΕΤΙΟ. Ο, ο κόμος δεν έχει καταλάβει ακριβώς την ιδελία του πολιτικού. Είναι 24 ως 24, -24 7 μέρες τη βδομάδα. Μέρες που οι άλλοι δεν έχω δικαίωμα έχουν διακοπέσει για μας είναι οι χειρότερες μας μέρες. Λοιπόν, δουλεύει. Ναι, το ναι. ακούς, δουλεύει 7 μέρες, πόσο είπε, Ήταν βδομάδα. Ενώ στην τηλεόραση έκανε τα δελτία του ΣΟΚΟ, δούλευε 7 μέρες. Κουραστική δουλειά και εντάξει. με αποτέλεσμα. Καλά, πήγαινε. Έχει ένα live, δελτίο που πήγαινε, τούρμο, Το δελτίο έβγαινε, δηλαδή για να πάρει συνέντευξη. Έτρεμο ο συνέντευξα ζώο. Για να κολλήσει το ότοκιού, να είσαι εδώ. Για να σου γράψουν στο ότοκιού, αστρατή. Δεν είχαν βάλει τα. τον τόνο. Κατάλαβε γιατί η Ελίστα μπορεί, μπορεί να είναι κομμουνίστα, μπορεί να είναι ενημερωμένη, να τα ξέρει μορφωμένη. Και να γράψει το καθήκον από κάτω αρχιστάκι στο λάθο το τοκείο. Πριν πάει λοιπόν και αφού δούλευε πολύ, πολύ, κάποια στιγμή ήταν σε πάνελ. Ήταν και η οι... Πού ήταν, Πο... Ταφιάνα. Πολύ όχι, όχι. Όχι, Stai, Που, είχα, ήταν, όχι, παιδί μου, σου λέω τώρα. Πολιτικό πάνελ ήταν. Είχε φωνευτεί. Στο είπα, Έλιστα τι νόημα έχει. Ναι, μου δεν καταλαβαίνει. Χαιρετιάζει η Έλιστα νέε πολιτικού. Καλά, το είπανε. Νέε γυναίκε από την πολιτική. Δεν θυμάμαι ποια άλλη ήταν. Και Ράπι. ήταν η Αλυσάη. Και τη ρωτάει, ποια είναι η διαφορά δεξιά-αριστερά. <Το> Πάρτα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι οι διαφορέ που έχουμε. Πάρατο, ότι... <Το> όχι. Αλλά δεξιά πρέπει να έχει ένα προσδιορισμό. Το μη δεξιά δεν είναι προσδιορισμό. Mm -hmm. Είναι αρνητικό. Όταν είναι είναι δεξιά, κάτι αρνητικό. Εσύ, λοιπόν, τι εννοεί. Εννοούμε ένα χώρο, ίσω πιο δεξιά από το κέντρο, έτσι. Εννοούμε ένα χώρο, ίσω πιο δεξιά από το κέντρο, έτσι. Ένα ένας χώρο που έχει ε, πολύ σοβαρέ συντολογικέ διαφορέ από ναι. την αριστερά πάντω. Πιο καθαρή άποψη έχει Ο Τσίπρα τα έχει πει αυτά. Δεν έχει έχει διαχωρίσει τι είναι αριστερά, τι είναι δεξιά. Γιατί είναι πιο πέρα. Είναι. Ποιος? είναι ε, ε, Δεν είναι πιο το και από το κέντρο δεξιά. Είναι στο χωροταξικό είναι το θέμα. Ε, τι είναι, κάθονται στη βουλή στο κέντρο ή δεξί. Δεν εννοούσε αυτό. Που κάθονται ανάλογα πώ Ναι, και από, που είσαι. Και από, από που πίσω. Από πίσω ή από μπρο. Αυτό λέω. Παίζει, Θέλω μιλή, να πω ότι οι διαφορέ εδώ μετά αυτό τον ορισμό, ο Μάρξ έσκησε. Δε, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει ο Μάρξ μετά από αυτά, ο Λένιν και όλη αυτή η θεωρητική, γιατί μάθαμε εδώ ότι η δεξιά είναι πιο δεξιά από το κέντρο. Και η αριστερά έχει διαφορέ με τη δεξιά. Τάκ. Είδε απάντηση που έδωσε η Εύα Εντάξει, όπως... τεκμηριωμένη, όμω όχι μια απάντηση που τη ήρθε εκείνη τη στιγμή. Το μελετάει η γυναίκα. Δεν ναι, υπάρχει. αλλά στα πλά και στα καθημερινά με λύσει απλέ καταλαβαίνουμε. Δηλαδή τώρα αν το φέρει Μάρξ να μα εξηγήσει ποιο θα διαβάσει το Μάρξ. Το πρώτο κεφάλαιο εγώ σου λέω, όχι το δεύτερο και το τρίτο <laughs> Το πρώτο <laughs> κεφάλαιο, αυτό το που έχει γίνει γνωστό Το τοψέλε Και γιατί να σταματάεις το τρίτο <laughs> και να μη πηγαίνεις το τέταρτο <laughs> <λέω παράδειγμα>. <laughs> <laughs> Αυτό, εγώ σου λέω το <laughs> μπεσέλε <laughs> που, που θεωρητικός όταν έγραφε το πρώτο ήταν πιο άπειρο Από τα άλλα μετά <laughs> Μάλιστα. Δηλαδή είχε πιο απλή γραφή <laughs> <laughs> Αλλά και αυτό ήταν δύσκολο Ναι. Δηλαδή, ναι. διάβασε έναν τόμο Μάρξ. Ωραία. Ενώ λέει η Εύα, λέω, α, α, εσύ, ναι, ναι. Ενώ έρχεται η Εύα με δύο απλές κουβέντε και τα εξηγεί όλα. Το Και ο Μάρξ έχει Α, είσαι τον διάβολο. Καλά κεφάλαιο. κάνει και ο Για <laughs> το πρώτο κεφάλαιο. <laughs> καλά και κάνει και ο άδρος άδρος. μετά και τα κράσι αυτά και λέει και Πολύ καλά κάνει. Κλείνουμε αυτό τον Δεν κύκλο. Θα ήταν ωραίο να γράψει ένα βιβλίο, η Εύα Καϊλή. με την ευκαιρία. Μην το αποκλεί. Ιδεολογίες για... Πώ? Ιδεολογίε, γενικώ. Ιδεολογίε. Περμανάντικε ιδεολογίε. Περμανάντικε όταν... Στον 25ο 20ο... αν... μειώνουμε το πολιτικό μέγεθος της Εύας Καϊλή, αλλά είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Με αυτή τη βλακία, την ανοησία που έκατσε και έγραψε και με και το όλοι να το Πήγε και ήρθε από όλη αυτή την ανοησία περί ναζισμού και σταλινισμού. βάλαν και το Μάρξ μέσα κάποια στιγμή. Τι να ο ο Κυριάκο, άλλο, πε μου, δεν έχει να πει άλλα. Δεν είναι μόνο ο Κυριάκος να κάνει ψάχνη. Πήγε πια σε όλη τη διαπλοκή. Την καινούργια. Ε, την καινούργια φτιάξαμε και διαπλοκή. Ε, δεν δεν Καλά, ε, έχει κάνει, τα πάντα, πάνω πάνω. Έ, κάνει τα πάντα Παρόλα αυτά, ο μεγάλο σοσιαλιστή τα έχει πει όλα αυτά. Γιατί ο δεν είναι τέτοιο. Τότε Ο Ψεύτη. Συμφωνώ με την Ενθόντα. Ο Γιώργο Ψεύτη δεν το λέει. Τα έχει πει. Η επανάσταση του ανόητου. το, πάρε. το Νάτο. Όντω, ο Χωρτάν. Κι έφερε όλους του ανόητου και μα του γνώρισε. Λοιπόν, ανόητοι τη χώρα ενωθείτε και του έκανε βουλευτέ όλους. Είναι ενωμένη, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Στηρίζουμε εμεί εδώ Εύα Καηλή για την Προεδρία τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Και αν δεν το είχε σκεφτεί, να το σκεφτεί. Λοιπόν, τότε. Τότε, εμείς πολύ μπροστά ως ελληνοφρένια. Και να βγάλει και μια φωτογραφία, συγγνώμη, με το Βενιζέλο στην αγκαλιά του Βενιζέλο. Πώς έβγαλε Βάνα Μπάρμπα με τον μπάκο. Έλατε. Ας πούμε, τάκ. Ότι η Βάνα Μπάρμπα είναι η ίδια με την Καϊλή. Της βάζει στην ίδια μία. Η Βάνα Μπάρμπα έχει πολιτική σκέψη. <laughs> η Καϊλή δεν ξέρω. <laughs> Αν έχει κάτι η Βάνα Μπάρμπα είναι έχει πολιτική έχει σκέψη, σκέψη. Λοιπόν, εμεί τότε. No. D. Ναι, κατάλαβα. Εμεί τότε λοιπόν πολύ εγκαίρο, πριν έρθει ο Τσίπρας και γράψει τα αρθράκια, αν είναι ψεύτη ο Παπανδρέου, τότε που ήταν πρόεδρο του Πασόκ ο Γιώργο Παπανδρέου, με στενό συνεργάτη τον Νίκο Αθανασάκη. Και ο Τσίπρα. Τον ήτανε, Αρκούδο. Τον Αρκούδο, στη Χαρλαίο Τρικούπη, ή στα καινούργια γραφεία στην Ιπποκράτου. Και ο Τσίπρας ήταν πρόεδρο του συνασπισμού. Είχε κάνει ένα συνέδριο τότε το Πασόκ. Και θα πήγαινε ο Αλέξη Τσίπρας να χαιρετήσει. Από τότε κολοτριβόταν με, με του Πασόκους. Ε, τώρα θα μπορούσε να έχει πάει και ένα δεξιό. Πάντα πάνε αυτό, το ξέρει. Ωραία, λοιπόν, από τότε κολοτριβόταν. <laughs> ναι, Αυτό ακριβώ. <laughs> και παίρνει εσύ να κάνει φάρσα από τη ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια στα γραφεία του Πασόκ, ω γραφείο Αλέξη Τσίπρα, και πέφτει πάνω. Στο, μάλλον να σε ακούσουμε τη φάρσα να βρείτε ποιο, με ποιον ακριβώ μιλάει. Όμω θα το πούμε από τώρα, έχει μια σημασία. Είτε, Μιλάς... όντως, ναι, ναι, είναι ο Σπυρόπουλο. Ο Σπυρόπουλο ήταν διευθυντή του Πασόκ και μετά είναι διοικητή του ΙΚΑ. Ορίστε. Μιλά τώρα εσύ με έναν άνθρωπο που έχει. Τότε δεν σε ήξερε, δεν το είχαμε καταλάβει, αλλά φάνει τη φωνή. Είναι αλλά παλιά με το μετέπειτα διοικητή ναι, ναι. του ΙΚΑ. Αυτό που ήταν διοικητή του ΙΚΑ. Και στέλεχο <laughs> του μεγάλου κόμματο Πασόκ που δείχνει την ποιότητα, τα αντανακλαστικά, την ευφυία και την καχυποψία που πρέπει να έχει ένα τέτοιο στέλεχο. Είναι παλιά η φάρσα. Γραφεία του Πασόκ, ο αποστόλη τηλεφώνειο γραφείο Τσίπρα. Πασόκ, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το συνασπισμό. Μάλιστα. Α, μπορώ να μιλήσω με κάποιον για τα οργανωτικά του συνεδρίου. Περιμένετε. Ναι. Ναι, καλημέρα σα. Γεια σα. Μάχο Καλαβριά λέγομαι. Γεια σας Τι γεια σας. κάνουμε. Πολύ καλά. Με συνεργάτησε το του Τσίπρα. Να είστε καλά. Παίρνω να συνεννοηθούμε για κάποια διαδικαστικά. Ναι. Το συμφώνησαν χθε οι δύο πρόεδροι που συναντήθηκαν στο συλλαλητήριο. Ναι. Να υπάρξει μια βιντεοπροβολή πίσω από τον κύριο Τσίπρα την ώρα που θα απευθύνει το χαιρετισμό του. Ναι. Επιθυμούμε να προβάλλουμε κάποιε σκηνέ από την ταινία Ημερολόγια Μοτοσυκλέτα το συνεννοήθηκαν χθες που δείχνει τα νεανικά χρόνια του Τσέγκε Βάρα συμβολική κίνηση ναι, Το έχετε το δημιουργικό, το έχετε Εμείς έχουμε μοντάρει το κομμάτι, το έχουμε έτοιμο ναι. Συνεννοήθηκαν οι δύο πρόεδροι, σας το λέω να το ξέρετε κι εσείς με αυτή την κίνηση να δώσουμε ένα τριπλό μήνυμα ναι. Τα νιάτα, την επανάσταση που είναι ναι. κάτι που χαρακτηρίζει και τα δύο κόμματα ναι. και τις μοτοσυκλέτε. Ναι. Λοιπόν, ε, ε, το... Εμείς έχουμε κάνει ένα τρίλεπτο Πείτε μου, σας ακούω Ναι, γι' αυτό υπεύθυνση είναι ο Νίκος Αθανασάκης ναι. Να μην το μεταφέρω Θα σας μιλήσει αμέσως όταν το πάρετε Στο 30 1. Τώρα δεν νομίζω ο κύριο Σαθάνσα, γιατί αυτό που σα λέω εγώ είναι διαδικαστικό. Κράση είναι το δημιουργικό πρώτα, αλλά το στείλουμε κάποιο. Εμεί το έχουμε είναι ένα τρίλεπτο. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Κάτι άλλο τώρα, δεν ξέρω αν γίνεται. Στο τέλο που θα τελειώσει αυτό το τρίλεπτο, θα παγώσει η εικόνα. Και ε. θα θέλαμε τώρα, δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει συνεννόηση. Να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το κομμαντάντε Τσέκεβάρα. Μαζί με του συνέδρου. Ναι, του κερίδα πρεσέμψια κομμαντά... Α, κύριε, τώρα σε παρακαλώ, αυτό, αυτή η πολιτική διάσταση θα μιλήσει τον Αθανάκη. Θα κανονίζει αυτός, αυτός. Ε, αυτό που θέλει. Ναι, βέβαια πρέπει να το μιλήσει τον Αθανάκη. Ναι, απλά επειδή έδωσε το OK ο πρόεδρος χθε το συλλαλητήριο. Ναι, όμω εγώ τώρα τι να σου πω, Θέλω να μιλήσει με τον Αθανάκη. Εγώ, ο Αθανάκη μιλάει συνέχεια με τον πρόεδρο. Ναι, έτσι, οπότε λοιπόν πρέπει να μιλήσει με τον Αθανάκη. Με του καιρίδα πρεσέσια Λοιπόν, λοιπόν, ε, εδώ είναι το πολύ ωραίο. Αυτοί διοικούν την Ελλάδα χρόνια τώρα, αυτή η αντίληψη υπάρχει, υπήρχε και μάλλον θα υπάρχει. Όταν του λες θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Ε, υπάρχει πολιτική διάσταση. Είτε, όμως, όμως, πολιτική διάσταση. Πάντα <σχελί> δω... τα δω. Αυτή είναι η πολιτική διάσταση για αυτού. Τότε. Και τώρα και πάντα. Υπάρχει ένα θέμα, βέβαια, καταλαβαίνω ότι ο Θανασάκη μιλάει καθημερινά με τον Πρόεδρο. Ο Ροβέρτο Πυρόπουλο δεν μιλούσε. είναι ο ήταν το. Το μικρό Είσαι, ο, ο Ροβέρτος θα είναι Με τα αδέρφια που έχουν και τα κρασιά κάτω <laughs> Μπερδεύω πάντα τα αδέρφια Ο Ροβέρτος θα είναι Σε σίγουρο ναι. Εντάξει, επειδή έχουν ξεχαστεί Γιατί ξεχνάμε σαν λαός Ναι, ναι καταλάβετε <laughs> τους που έχουν προσφέρει τον τόπο Σημασία έχει ότι είναι πολιτική διάσταση. Εδώ. <συμίλω> εδώ, <συμίλω> εδώ. <συμίλω> δεν είναι τα θέματα μου. Το, κατά τα άλλα, να παίξει η ταινία πίσω, αφιέρωμα στι δεν Πολύ καλά. Έτσι, η αριστερή γροθιά πάμε με τσεκεβάρα τραγουδά. Όλοι πέισε, μαζί. Παίρνει κάποιο από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστηκε. Νορμάλ. Πόσο μπροστά ήμασταν από τότε, γι' αυτό το βάλουμε να βλογίσουμε τα γένια μα. Τα έχουμε πει όλα αυτά που γίνονται. Τα έχουμε πει, τώρα και σε λίγο εδώ. Βροντάκιδε και φουρτουνάκιδε, μόλι ακούσετε το τρέλερ, λέγανε καμπουράκι τη Αυτό του Λιριτζή ο οικογόμητο τόσα χρόνια δεν ήταν επώνυμο το οικογόμητο, το έγραψα ω ωραία. Ή νόμιζα ότι το οικογόμητο είναι το επώνυμο. Όχι, ήταν άλλοι άνθρωποι. Τώρα είναι Λιριτζή καμπουράκιδε. Λοιπόν, μέσα στο καλοκαίρι, τώρα έχω λίγο γιατί να τα προλάβουμε. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στον κάλαμο. Συγγνώμη, είχαμε μια μικρή φωτιά στον κάλαμο που έκαψε όπω είπε ο Πρωθυπουργό μόνο 15.000 στρέματα. Τώρα δεν είναι και τίποτα. Εμεί κάψαμε λιγότερα, κύριε. Πόσα στρέματα είναι η Ελλάδα. Εντάξει, η Αττική άλλωστε έχει τόσο πράσινο που και να κάουν 15 δέντρα στο νερό. Όχι, καλύτες. ναι, δεν έχει ανάγκη Τώρα Καλά κάνανε και τα κάψανε. Μόνο αυτό δεν βγήκε να πει ο η Πράσινη. Και Σελώς, στο κάτω-κάτω κάτω, να έχει και ένα λόγο να κάνει δροφιτεύσει στο Σκάι και να. Δεν έχει, δεν έχει. Καλά, ναι, γίνει. Σωστό. Όλα έχουν μια. Το Όλοι πώ τα να Ένα μαζί. βράδυ εκεί που ο είχε 48 ώρε σύνδεση και έλεγε τα δικά του, πετυχαίνει ο ρεπόρτερ τον Ηλία Ψινάκη, δήμαρχο Μαραθώ, να γειτονεύει με την περιοχή. Ως ε, Δήμος βοήμα. Μαραθώνα θέλω να σε ρωτήσω α, ε, Τι μέτρα είχατε λάβει πρόληψης α, τέτοιων καταστάσεων α, Για παράδειγμα αντιπυρικές ζώνες Κοιτάξτε, υπάρχουν ε, έχουμε κάτι αντιπυρικές ζώνες Έχουμε κάτι υποτυπώδειοι αντιπυρικά συστήματα Έχουμε κάτι ε, αυτές τις ε, ε, αυτά που Πώς τα λένε ρε; Δεν σας... τα λένε αυτά που έχουμε, που βζίνουν η φωτιάε το δίνη. Πώς τα λέτε σας εδώ γει κι; Ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Πώς τα λένε ρε; Δεχσαμε νέσε, θέλει να σε <εσυγνώσεις> θέλεις <εσυγνώσεις> να πεις. Πώς πωξη νοητέ; Υδροφόρες κι τους Δεχσαμε νέσε. Έχουμε κι θέλουμε πουྩλένες αυτές. Τι έχεις οργανώσεις; Πώς τη λένε; <εσυγνώσεις> Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Η Βασιλιάδου μπερδεύτηκε. Πώ τα λέτε εσείς εδώ, Γιατί πώ τα λέμε εμεί εκεί. <Τι> Τώρα ήταν ταραχοι, ξέρεις τι, η ταραχή, ξέρει τι, δικαιολογημένη ταραχή. Δεν είναι που πολλά ταραχή αυθύ στο live. Ξέρει να σου έρθει άλλο με το μικρόφωνο στα μούτρα. Ναι, ναι, ναι, δεν ήταν live. Έσβηνε φωτιά. Και, και ήταν δικαιολογημένη η ταραχή γιατί παραλίγο να είχαμε εθνική απώλεια. Τέσσερα με πέντε σπίτια. Ούτε εξοχικές... ένα θύμα. Καλά, προ αυτό έλειπε. Εξοχικέ κατοικίε έχουν. Μα Μην το λες αγόρι μου γιατί εκεί που συγκυκλώνει και είναι σε μπουρλότο, δεν είναι απλό. Ναι. Στο τσάκ, τώρα εγώ πήγαρα καό, ας <Τι> Τώρα εγώ πήγα καό, ας Τι εννοείς να Με και με προσέχουν Υπήρξε κάποια ε, αριθή. Το παιδί μου εκεί που ναι. είχαμε τη μάνικα, βοηθούσα τον πυροσβέστη που εκεί σημάδατε, ας πούμε. Ναι, ναι. σημάδα εκεί ξαφνικά γυρνάει γύρω γύρω φωτιά και συγκυκλώνει όπου θα ανηξηγείς θα ανηξηγείς και θα με βούτυξε ο, ο πυροσβέστης με, με τη μάνικα και πέταξε τον Γέροντα Πιουρκή και δεν έγινε ολοκαύτωμα. Αυτό. Θεέ μου, θα χάνω yeah. το βζυνάκι. <laughs> Φοριά και μπέρμπερις που λέμε. <laughs> Είδες <laughs> παρά το... λίγο να παθέναμε. Τα είχαμε απόλυτα. Ευτυχώ που ήταν η Μάνικα και ο πυροσβέστη. Αχ, θέατε. τη φορτία. Μέσα στον πανικό ήταν μια ωραία αναλαμπή. Εκεί τον είχαν μια ώρα στο Δέλτιο όχι στο δελτίο, στην εκπόπομπή. Ποιο ήταν η και... άλλη φωνή, ο δημοσιογράφο. Ο Δεϊμέζιν. και ο Τίμος Ο Παπαδόπουλο που τον εντόπισε και τον βρήκε. Και ήταν ωραίο εκεί με στην οχλοβοή και στην κάπνια, κάπνια που είχε όλη η Αθήνα. Ε, πάμε σε... στο επόμενο. Έχουμε λίγο πισινάκια. Πισινάκια λίγο Θέλω, λίγο, θέλω. Ελάχιστο. Καταρχάζει τόσο γνώμη για την εμφάνιση Αλλά είμαι... από πυρόσβεση Οι Σιριζέοι να προσοχή όρθιοι όλοι Είναι ο σύντροφος Ευαγγελόπουλος, εθνικό στάρ που τραγουδάει Προκαλεί συγκίνηση Ε, μα γι' αυτό, Προκαλεί γι' αυτό συγκίνηση. σε όλους μας Έχουμε μα, λυγίσει, λογικό, είναι η φωνή, το πάθος Ταιριάζει απόλυτα με το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω Ε, ναι. Και αυτό στη Δημοκρατική ταιριάζ... Συμπαράταξη. Δημοκρατική Συμπαράταξη ΣΥΡΙΖΑ. Με πρόεδρο την Εύα Καηλή. δεν είμαστε μα ενώνει. Η Εύα όλοι μας ενώνει. μπορεί να κολλάει. τα προσέχεις αυτά. Με αυτό σα αφήνουμε. Ακολουθεί μαγκαζίνο, χορταστικό δύο ώρε κάθε μέρα με τα πάντα. Ακούτε και το πολιτικά, αναλύσει, αθλητικά. Αθλητικ Ε, τα πάντα. Μέχρι τι 4, μετά Γεωργίου, μετά Μπογιόπουλο. Ο Μπογιόπουλο έρχεται. Με μπάμπανα γιότου. Με 6 γιότου. Να τα, Στον αγαπημένο του ίντερνετ να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. του <σχει> <σχει> <σχει> <σχει> <και σχει> Twitter. Στι <σχει> 6 ήρθαν πιο κάτω οι Μπογιόπουλα, όπω λέγαμε. Έφυγε ο Κοτάκης, Μετά είναι <Twitter>. ο Λαβίθη. Στις 8, ο Λαβίθη θα δείτε το φω τη μέρα και τη λύκη. Τι θα γίνει. Στι 8 δεν έχει μέρα. Αλλά τέλο πάντων. Εντάξει, <σχει> ναι, ναι. Σωστό. Και μετά μέχρι τι 12 πάει και από 12 ω 5 ο Μάνο Τσιλιμίδη που ήταν και νοσύρια. παλιά στη νύχτα κτλ. Το υπόλοιπο το έχετε ψηλοκαταλάβει. Σα αφήνουμε αύριο με κανονική ελληνοφρένεια. Για Γεια σα.